47ο μάθημα Μέρος πρώτο Βιομηχανία και βιοτεχνία Στην αρχή του 20ου αιώνα η Ελλάδα ήταν χώρα κυρίως γεωργική και ναυτική. Η βιομηχανία δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί και η γεωργία έπαιζε πρωταρχικό ρόλο στην οικονομική ζωή του τόπου παρόλο που το έδαφος της Ελλάδος είναι σχετικά φτωχό και η καλλιεργήσιμη γη αποτελεί μόνο τα 20% της επιφάνειας της χώρας. Μετά το 1922 όμως, που ήρθαν στην Ελλάδα τόσοι πρόσφυγες από την Ανατολή, άρχισαν να αναπτύσσονται πολλά είδη βιομηχανία. Συγχρόνως ενισχύθηκε η βιοτεχνία. Η ταπειτουργία, παραδείγματο χάρη, όπου η κυρίως δουλειά γίνεται με το χέρι. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας είχανε μεγάλη πείρα σε αυτήν και σήμερα πολλά χαλιά κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Η υφαντουργία επίσης αναπτύχθηκε πολύ και τα ελληνικά μάλινα είναι εφάμιλα των Αγγλικών. Αλλά τα ελληνικά μεταξωτά, τόσο του αργαλιού όσο και της μηχανής, είναι απαράμυλλα. Η κεραμική και η ιαλουργία έχουν προοδεύσει πολύ τα τελευταία χρόνια και εφοδιάζουν τις αγορές της Μέσης Ανατολής. Ελάχιστες πρώτες ύλες τη βαριάς βιομηχανία υπάρχουν στην Ελλάδα. Έχουν γίνει όμως εγκαταστάσεις που εκμεταλλεύονται τους ποταμούς και τους καταράχτες. Και όλα τα εργοστάσια της κινούνται με ηλεκτρισμό. Η παραγωγή ελληνικών ταινιών κινηματογράφου αναπτύσσεται επίσης με ταχύ ρυθμό. Στα νέα στούντιο, καινούργια ταλέντα και καινούργια στέρες όλο και ανακαλύπτονται. Το περίφημο φως και οι θαυμάσίε τοποθεσίες συντελούν πολύ στην επιτυχία μιας ταινία γυρισμένης στην Ελλάδα.